Η δική μου εδώ πέρα είναι η σύνταξη που παίρνω 504 ευρώ και κόβουν τα 153 το ΕΚΑΣ άμα θα τα κόψουν θα τα πάρουν και τα υπόλοιπα και δεν μένει πλέον τίποτα η σύζυγός μου παίρνει 600 ευρώ και 153 το ΕΚΑΣ τα πάρουν όλα να ησυχάσουμε δεν έχουμε πλέον άλλα έχουμε φτάσει πλέον όχι να πάρουμε μια σοκολατίτσα στα εγγόνια ντρεπόμαστε που έρχονται στο σπίτι να μας δούνε και άλλο από ένα ποτήρι νερό τίποτα άλλο ας να τα πάρουν έτσι κι έτσι είμαστε που είμαστε τελειωμένοι Ένας χαρούμενος ηλικιωμένος ο οποίος επειδή παίρνει 500 τόσα του κόβουνε το ΕΚΑΣ και όχι μόνο του το κόβουνε πρέπει να δώσει τα αναδρομικά σε δόσεις Καταρχήν η σοκολάτα χαλά τα δόνια. Ναι. Το νερό βοηθάει. Καλό κάνει στον νούμερο. Κάνε καλό στον είναι όλοι οι διεθνολόγοι, για τροί, πίνεται νερό. Οπότε. Η κυβέρνηση φροντίζει την υγεία μέσω της υγείας. των εγγονών και των ιδίων. Γιατί και θα τσιμπήσει δείτε. και ο παππού κάνει ένα κομμάτι σοκολάδε. Παπού φάει, παπου. Πρώτο κέρδο. Δεύτερον, τα λεφτά δεν φαίνουν την ευτυχία οπότε όσο λιγότερο τόσο πιο ευθυσμένο είσαι. Τρίτον, σου κάνει και διευκόλυνση, δεν θα παίρνει κατευθείαν. Σου κάνει δώσει κόβει το εκά. Κατά, θα τα πα πίσω. Μπορώ να δώσει πίσω σε φάρμακα. Όχι, όχι, όχι. Τέσσερι δόσει, δόσει. Δώσε αλλά τα αναδρομικά είναι ρε Τα φάρμακα τα έχει πάρει ο Δώσε τα πίσω σε φάρμακα, να τελειώνουμε. Ναι. Τέτοια ξεφτίλα δεν έχει κανεί σκεφτεί να κάνει σε αυτόν το, τον τόπο και σε αυτή τη χώρα. Να γυρίζει πίσω ηλικιωμένο, να επιστρέφει σιγά τι συντάξει σοβαρέ που παίρνουν και χίλια να ήταν και χίλια δυακόσια να ήταν. Να γυρίσει πίσω λεφτά. Γιατί άλλαξε ο νόμο τώρα και του τα παίρνουν αναδρομικά. Αυτό είναι που θα κοίταγαν τα χαμηλά στρώματα. Αυτό είναι που έχουν αριστερό πρόσημο. Αυτό που έχουν κοινωνικό πρόσημο. Αυτή είναι. Σε άλλε συγκυρίε και σε άλλε συνθήκε αυτά. Άλλο αυτό τώρα. Πόσο... Τέλο πάντων, κάνω ένα πάρτι ηλικιωμένο τα χρόνια τα ναι ναι ναι Πόσο ξεφτυλισμένο πρέπει να είσαι για να πάρει τέτοια απόφαση και να την Δηλαδή, σαν άνθρωποι αυτοί που κυβερνάνε, ο Τσίπρα, η παρέα του και οι υπόλοιποι 153 oh, ξεπουλημένοι που θα ψηφίσουν ό,τι θα ψηφίσουν. Να, καλά, όλε τι άλλε κατηγορίε. Εσύ να την υπερασπιστεί. Εγώ θα την Όλε οι άλλε κατηγορίε Μικρομεσαί έχουν ε, ε, ε, ε ε, ισοπεδωθεί και με αυτά που θα έρθουν μεθαύριο δεν το συζητάμε. Οι συνταξιούχοι που θα του πάρουν πίσω και θα πρέπει να το γυρίσουν. Πώ είναι αυτό ο άνθρωπο που θα ψηφίσει, ο βουλευτή και καλά εκλεγμένο που βγήκε για να μην κάνει αυτά που έκανε ο Σαμαρά. Πω ο Σαμαρά δεν είχε τολμήσει να το πειράξει όλο αυτό και δεν θα τολμούσε. Και βρήκε τα Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και έρχεται ο αριστερό, ζε τούτο, και το πειράζει. Βάζει χέρι σε αυτό. Έχει ένα λαφρυντικό κυβέρνηση, γι' αυτό θα υπερασπιστούμε. Δεν είναι απόφαση τη κυβέρνηση. Κι ανώ είναι απόφαση. Τη κυβέρνηση είναι. <laughs> τη κυβέρνηση. εντολή ήταν. Είναι. Τι να κάνουμε. Τα χέρια του στο αίμα, αυτή τα βουτάνε. Δεν τα βουτάει κανένα άλλο. Και εντολή να είναι να ορθώσει ανάστημα. Ξέρει, αυτο... να σηκώσουμε κεφάλι. Ε, ε, έλεγε ο Τσίπρα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. ένα βίντεο από έναν ηλικιωμένο από μια συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη με έναν ηλικιωμένο στις εκλογές του Γενάρη του είναι, είναι, είναι 13 ένα από αυτό να κάνετε, θα σου πω από αυτά. <laughs> όχι. όχι, όχι. 13 Ιανουαρίου του 2015 συζητάνε αυτό ακριβώς για το, τις συντάξει που δεν φτάνουν και μόνο στο Τσίπρα στην κουβέντα λέει ξέρεις τι σκέφτονται να σου κόψουν το ΕΚΑΣ αυτοί mm. για τους προηγούμενους και δίνει και τη λύση τι πρέπει να κάνουμε Σαράντα χρόνια είχαν και μα και μα να πληρώνουμε και το Αλλά τι θα γίνει. Από Αυτόν... να θα γίνει. Α αυτό θα γίνει. έχουμε. Σε πιο Τώρα θα το Μόνο του θέτει το θέμα, αν άκουσε, προ τον ηλικιωμένο και του λέει τι θα γίνει ο ηλικιωμένο, και λέει Θα σηκώσουμε κεφάλι. Θα, θα σηκώσουμε σε πιο δύσκολο. Για να κοπεί, χάρατ. Όπω ήταν ε, στη ρωμαϊκή ό, τι να κάνουμε Είναι πραγματικά ντροπή. συγκεκριμένη Δηλαδή, ό, όλο αυτό που θα ψηφιστεί την Κυριακή νομίζω είναι από τα χειρότερα που έχουν περάσει στη Βουλή mm. γιατί πιάνει. Στου φτωχού, τα λαϊκά στρώματα, αύξηση στην πύρα, αύξηση στον καφέ. Ο ΦΠΑ που γίνεται 24% ενώ έβριζε τον Σαμαρά που τον είχε πάει 23% και δεν τολμούσε, σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο Σαμαρά, να τον κατεβάσει πιο χαμηλά. Στα Όχι στα νησιά που ήταν κάθετη. Στα νησιά που έλεγε ο άλλο ποτέ, δεν θα αυτό, θα φύγουμε, θα παρετηθούμε, δεν περνάει από μένα, έλεγε ο καμένο. Εγώ και ο Τσίπρα έχουμε υπογράψει <ΣΣΣΣΣ> να μην περάσει. Πόσο είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει πολιτική κριτική, δεν αντέχει σε όλο αυτό. Βοηθηκε Ούτε επιχειρήματα. Πολύ, το αν και κάτι γίνεται, επειδή που στο κάνουν τώρα στα Χαρούμενη νέα, χαρούμενοι φορείς του τουρισμού. Ου. Όλα αυτά εγώ να τα δεχτώ. Είπαμε, θα καταστραφούν όλα για να σωθεί, για να γίνει αυτό που θέλει η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι κι αλλιώ και η Γαλλία που δεν είναι σε μνημόνιο. Καταστρέφονται και οι άνθρωποι εκεί, ισοπεδώνονται όλα τα δικαιώματα. Ό,τι είχε κατακτήσει τα τελευταία 50 χρόνια επειδή υπήρχε το Ανατολικό Μπλοκ απέναντι, όχι επειδή θέλανε να δώσουν. Ε, εν πάση περιπτώσει, να ισοπεδωθούν. Από τον ηλικιωμένο που παίρνει αυτά τα ελάχιστα, θα του πάρει για τον επόμενο χρόνο. Θα τα παίρνει πίσω. Δηλαδή, ό,τι η σύνταξη του έρχεται θα είναι μειωμένη επειδή του αφαιρεί αυτά που του έδωσε, επειδή άλλαξε το νόμο, στον διάμεσα. Δεν μπορούσε να. εξερεθούν εξαιρεθούν όσοι το παίρνουν μέχρι τώρα και από του χρόνου και μετά, δεν ξέρω εγώ, θα μπορούσε να βάλει ένα τέτοιο όριο. Όχι. Γιατί κάτι χαριστικά στου εφοπλιστέ τα υπέγραψαν. Αυτή η κυβέρνηση. Η αριστερή που κατέθεσε το Στεφάνι στην Πιασαριανή, που αν βγουν από κάτω αυτοί που είναι μέσα εκεί, η ψυχή του και Οι άβρα του και οι αγώνε του, του πρώτου που θα στήσουν τον τοίχο, θα είναι αυτή την κυβέρνηση. Το Μαξίμου, το επιτελείο και όλα αυτά. Και τολμάνε να δηλώνουν ακόμη ότι είναι αριστεροί και βγαίνουν και λένε στα παράθυρα και όλα και αυτά. Κομμουνιστέ κάποιοι από αυτού. Και τα... κομμουνιστές κάποιοι από αυτού. Ο Κατρούγκαλο. Οι, οι, οι, οι ρόμπε, κανονικέ ρόμπε όμω. Δηλαδή τέτοιε που δεν είχαμε φανταστεί ότι θα μα τύχαιναν στην ζωή μα. Και όχι μόνο αυτό, διαβεβαίωνε και μάλλον του, του δίνει και οδηγίε ο Τσίπρα στον συνταξιούχο. Είχε, Θα σηκώσουμε κεφάλι όπω το έχουμε ξανακάνει και όλα τα υπόλοιπα. Ε, έδινε και άλλε διαβεβαιώσει, πάλι για το ΕΚΑΣ. Προτάσει λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι, ιδέε όπω το να κοπεί το ΕΚΑΣ στου χαμηλό συνταξιούχου, είναι προτάσει που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτηση. Πάμε. <laughs> Είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτησης. Πολύ καλό. Το άλλο με το το το ξέρετε. Δεν μπορεί να συζητηθεί αυτό. Δεν μπορεί να είναι πρόταση η βάση συζήτηση. Είναι δυνατόν αριστερός να κόψει το ΕΚΑΣ. Μπορεί να γίνει αυτό και να ζητάει και αναδρομικά από του συνταξιούχου. Από του συνταξιούχου, Από του συνταξιούχου. Να κατέβει στη διαδήλωση των συνταξιούχων τώρα Εννοείτε που κάνουν, θα, μπορεί, θα να... πάει. Εννοείται, δεν θα πάει. Κατά τη κυβέρνηση. Θα, θα περιμένω εγώ ανακοίνωση από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που mm -hmm. να καταδικάζει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το κόμμα είναι κάτι άλλο, δεν είναι το ίδιο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν. Και, α, τι έχει. Ένα ναι. ακροατή, ναι, ναι, ναι. μα έπιασε. Μα έπιασε στην αλήθεια και λέει: Κάντε και αυτοκριτική. Ναι. Γιατί εσεί του συγκοντάρατε να πάρουν την εξουσία. <χαι> Ζήτα τουλάχιστον ένα συγνώμη <χαι> γιατί προεκλογικά περνάγατε ναι. μηνύματα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, γιατί αν κάναμε κάτι αυτοκριτική. Έξακούσα <laughs> μισό δευτερόλεπτο, μπορεί να μου φέρει. Φίλε ακροατή, μπορεί να το βρει. Οι εκπομπέ είναι αναρτημένε και στο site και παντού. Μισό δευτερόλεπτο που να βαντάραμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μα βρίζανε έξι μήνες, επειδή από την πρώτη μέρα που βγήκε και πριν, αλλά από την πρώτη, στον πανηγυρισμό, 25-26 Ιανουαρίου, λέγαμε ότι αυτή είναι. Περιγράφαμε περίπου. Όχι ότι το, αυτό το βλέπαμε, μα ξεπέρασε και εμά. Και τη ζημιά που θα γίνει Αν και στην αριστερά και στην κοινωνία. Και μέχρι τον Ιούλιο που ήρθε το μνημόνιο και η τεράστια κολοτούμπα και αυτή η απάτη. Ε, Μέχρι τότε κάθε μέρα το τι ακουγόταν από εδώ τα θυμούνται. Οι τακτικοί ακροατέ και οι υπόλοιποι τα θυμούνται. Έχουμε και άλλη μια απορία. Είχε ο Αλέξη Τσίπρα για το ΕΚΑΣ. Έχει εκφράσει μια απορία. Δεν μπορούσα να φανταστώ.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 Θα δει και τα νούμερα, είναι 153 πρόθυμοι από κάτω που για ένα έξα έχουν ξεπουλήσει ό,τι ήταν. Προφανώ δεν είχαν και μέσα του τίποτα, ξεπουλημένοι ήταν από πριν. Αλλά τώρα με αυτά τα νομοθετήματα αποδεικνύεται ότι για το μισθό του βουλευτάκου μπορούν να κάνουν τα πάντα και αν έχονται και βρισίδια και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι προσωπικότητε που μπορεί κανεί να συζητήσει σοβαρά μαζί του. Γιατί ένα που σκέφτεται σοβαρά και σέβεται τον εαυτό του και του όποιου αγώνε, γιατί μερικοί από αυτού έχουν και αγώνε στη Χούντα. Ναι. κάποιοι από αυτούς έχουν παρόλα αυτά και έρχονται τώρα και υπογράφουν όχι μόνο τους συνταξίους στα αναδρομικά μνημόνιο, χειρότερα. φόρους Προ του χαμηλού και ξέρουν ότι όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά και απαπαγαλίζουν και τα υπόλοιπα ότι θα βρέξει δισεκατομμύρια και θα κάνει όλη να, αυτή η ομάδα. Μα λοιπόν είναι μια συμπαγή σε κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ. Δεν, λέγω. Και τι είναι αυτό. και... 153 αγροθιά. Τι σημαίνει, Σαν αγροθιά ήταν και η πρώτη του Γιώργου. Μπ. Φύγαν κάποιοι, μείναν οι υπόλοιποι. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί, μπορεί να μου πει. Και που είναι και η χώρα με αυτά που ψήφισαν τότε. Γροθιά ήταν και η κοινοβουλευτική ομάδα του Σαμάρα. Πού είναι η χώρα, πού είναι αυτή. Τι σημαίνει αυτό. Μία από του 153 είναι η Καρακώστα, η οποία βγήκε χτε, βγήκε σήμερα εδώ στον Παυλόπουλο και στον Ιφλή, αγούρο όπως όπω είπε στην αρχή, γιατί είχε να μόλι επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη, λέει, και κοιμόταν, δεν άκουγε το κινητό, και ήταν τη ρώτη άκη, πότε ήρθατε από τη Νέα Υόρκη, πριν δύο μέρε. Α, είπε η Καρακώστα. Στον διάμεσο ξύπνησε για να κάνει μια δήλωση και να χαρακτηρίσει του συνταξιούχου, όλου αυτού που συζητάμε τώρα, που θα πρέπει να επιστρέψουν το ΕΚΑΣ, και όποιο παίρνει ΕΚΑΣ είναι. Ο τελευταίο των συνταξιούχων, του χαρακτήρισε όλου αυτού φοροφυγάδε. Θα επιτρέψουν το ΙΚΑΣ Αυτοί που δεν το δικαιούνται. 90.000 συμπολίτε μα, χαμηλοσυνταξιούχοι δηλαδή. Όχι, όχι. Είναι οι συνταξιούχοι όχι αυτοί που παίρνουν 670 ευρώ. Είναι, αυ, είναι πάρα πολλοί κόσμοι που δεν δηλώνει τα πραγματικά του ιστονήματα και που δεν το δικαιούνται. Καταλάβατε, δεν το δικαιούνται. Μάλλον Άλλον έχετε δικαιούμαι... μπερδέψει λίγο τα πράγματα, κυρία Καρακώστα. Νομίζω δηλαδή, καθώς. μου λέτε ότι αυτοί που έπαιρναν εκάς είναι φοροφυγάδε, του εντοπίσατε και του το παίρνετε πίσω. Αυτό μου λέτε. Ακριβώ. Όσοι, όσοι δεν το δικαιούνται. Αντιλαμβάνεστε τι πολύ... λέτε τώρα, έτσι. Ε, πάρα πολύ καθαρό. Ότι έχουν κρυφά εισοδήματα, του εντοπίσατε Υπάρχουν και του το παίρνετε άνθρωποι. πίσω. Υπάρχουν πάρα πολύ δυστυχώ τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι παρανόμου έπαιρναν το Από αυτού θα κοπεί και θα ζητηθεί να επιστρέψει. Δεν έχει πει η κυβέρνηση να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Του βρήκε. Δηλαδή, άμα είναι γέρο, δεν μπορεί να έχει γέρο ο φοροφυγά. Ε, βέβαια. Οι και και δεν πρέπει να ξεκινήσει από κάπου. Από πού θα ξεκινήσει. Από εκεί που έπαιρνε 2-3 χρόνια παράνομα το ΕΚΑΣ. Μην μιλήσω για offshore των γερόντων. Ξέρει πόσε έχουν. ή για τα λεφτά στην Ελβετία. Για να κρύβουν τα φάρμακα τη έχουν τι offshore. Για πιο λόγο και θα αποκαλυφθούν όμω. Αυτή η κυβέρνηση νομίζω έχει και το σθένος και την πολιτική βούληση και, και το θάρρο. Τα βάζει με τους ισχυρούς του ισχυρού του τόπου. Αν δει οι ισχυροί του τόπου που είναι οι συνταξιούχοι, δεινοπαθούν, έχουν δυνοπαθήσει Η δεύτερη κατηγορία ισχυρών αυτού του τόπου είναι οι μισθωτοί, αυτοί και αν έχουν. Εφοπλιστέ και αυτού δεν ασχολείται. Καλαβαίνετε. Είναι είναι είναι γιατί περνάει η κρίση οικονομία, Ότι... η αγορά. Ναι. Τι είναι αυτή είναι τα. Οι Ναι, έχει δίκιο. Ε, Φε... Ο τουρισμό, τα καράβια του είναι άδεια, πάνε και έρχονται. Ναι. Βιομηχανοί επίση. Βιομηχανοί. Η <laughs> <laughs> Χάλια, χάλια, χάλια. <laughs> όντω. Και ένα παλιό κουρλέτ επίση καλό και αυτό για το ΕΚΑΣ είστε διατεθειμένοι να πληρώνετε 23% για τα φάρμακα ή για τη συντριπτική πλειοψηφία των τροφίμων, να καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Εσείς ατομικά. Ή υπάρχει, να το πούμε αλλιώς, υπάρχει Έλληνας πολίτης ή Έλληνας πολιτικός ο οποίος να πει ότι ναι, ότι πρέπει για το συμφέρον της χώρας να το υπογράψουμε. Και ο Καραγκιόζης συνοδεύει. Γράφει το η e τετράδιο GR στο Twitter, βλέπω εδώ, τι ελληνοφρένε. Πολύ εύκολη πλέον η δουλειά της Ελληνοφρένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει δώσει υλικό για δύο σεζόν. Έτσι κάναμε και εμείς εκπομπή. Σιγά. Έχει δίκιο σε αυτό ότι έχουμε υλικό άπειρο για όλα τα θέματα, γιατί έχει πει με στόφο τα πάντα πριν κάνει τα ακριβώς ανάποδα. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Τα λέγαμε από πριν Τα λέγαμε <Τα... από πριν αυτά. <Τι>... ΕΟΥ, <Ει> <Ει> ε... <Ε>, δεκα, ΒΑΕΟ. <Ει> ωραία. Θέλω να πω, τα λέγαμε από πριν. Γιατί <Ει> <έχει> <αξία. Ει> <Ει> είναι πολύ χρήσιμο από την ώρα πει κάποιο, Εγώ σας τα έλεγα. Όχι. <Ει> <Ει> <Ει> γραφικέ. <Ει> <Ει> <Ει> όχι, όχι, όχι. <Ει> δεν, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το αυτό το παίξιμο. όχι. Το είπα για το ΙΤΕΤΡΑΔΙΟ. Έχει όμω μια αξία ότι <Ει> δεν τα ανακαλύψαμε τώρα. Γιατί τώρα όλοι βρίζουν το Κακή προαίρεση, κακή διάθεση, λόγω πολιτική ανάλυση και λόγω συγκεκριμένη οπτική οπτικής και πολιτική ανάλυση. Που λέει ότι τον καπιταλισμό δεν το διαχειρίζεται Σε, σε διαχειρίζεται. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και βλέπε ο Λαν, που δεν έχει μνημόνιο και φέρνει τα χειρότερα εργασιακά μέτρα που έχουν περάσει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και θα περάσουν εκεί και θα περάσουν και σε άλλε χώρε. Υπάρχει από τον Τσίπρα τον Νομίζω, ναι. Θέλω να πω ότι. Δεν είναι απλά το έλεγα, είναι απλά πώ και γιατί το έλεγα όταν το έλεγα. Έχει μια αξία αυτό. Και για το σήμερα και για το αύριο. Δεν σημαίνει ότι ό,τι λέμε είναι σωστό. Το συγκεκριμένο όμω ήδη έπεσε μέσα. Τέλο. Δεν, δεν, δεν είναι για πανηγύρι όλο αυτό, γιατί και εμεί λουζόμαστε τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, είτε το λέγαμε, είτε δεν το λέγαμε. Ε, ε. Μόνο το από το ε, δημόσιο, εκεί. στα σαλάδια σου. <coughs> δεν θα μπορεί να περπατήσει από του φόρου, το ξέρει, την επόμενη εβδομάδα. Εσύ που είσαι και νέο και δουλεύει, το έχει καταλάβει. Δεν Εγώ. έχεις καταλάβει τίποτα νομίζω Εγώ. Θέλω να πω ότι όλους μας πιάνουν Και δεν πανηγυρίζει βεβαίω δεν έχει νόημα να πει τα έλεγα Κασίλα ολονών και της δικής μας Αλλά όμως έχει σημασία Ότι όποιος και να τα έλεγε γίνονται Και γίνονται χειρότερα από αυτά που έλεγαν όσοι τα έλεγαν Μήπω είναι ο δρόμο για να τελειώνουμε με αυτά, μια κυκαλί όμω. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι Αυτό ο δρόμο για να τελειώνουμε με αυτά. αποφασίσουμε που θέλουμε Επίσης να πάμε. Και επίση η εποχή τελειώσει. του μνημονίου. Έφυγε πριν. Τόπο, καμένο. Αυτά είναι εκτό μνημονίου που έρχονται. Αυτά είναι εκτό μνημονίου. Θέλω μνημόνιο. Βγήκε Άμα είναι, μνημονίου μνημονίου πριν 15 μέρε και τώρα αυτά είναι εκτό μνημόνιο. Oh, θέλω μνημόνιο. Λίγο πριν βρέξει δισεκατομμύρια. Στο μνημόνιο είχαμε 23% ΦΠΑ τουλάχιστον. Και παρακάτω. Τώρα στο εκτό, την εποχή εκτό. Στην αρχή είχαμε 19. Επιμνημονίου πρώτου. Ούτε τα θυμάμαι γιατί εγώ το έχουμε ξεχάσει το 19 από 6,5% ΦΠΑ πάνε στο 23% στο 24% κάποιοι Super. η ελπίδα η εκτόξευση ήθε, η εκτόξευση πραγματικά είναι ό,τι πρέπει γιατί πρέπει να τονωθεί η νησιωτική πολιτική η νησιωτικότητα της χώρας γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα δεν είναι Ολλανδία Ξεκινά από την πρωτεύουσα να πα 200 χιλιόμετρα σε μια παιδιάδα. Κρίση-κρίση δεν μα επιδίσουν κιόλα να ρίξουμε τι τιμέ στην ξηφτήλα. Όχι. όχι, όχι Μαξιδεύουν το, <laughs> το, το, το Το καλό λόγο. αξίζει. Ανεβάζει το ΦΠΑ για αυτόν τον λόγο. Το καλό αξίζει. Γιατί θα έρθει ο μαφιόζο ο Ρώσο, α πούμε, ο πιομένο ο άκρη. Στο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Α. Α. Αλλά τότε. Καλύτερο έχει ο Καρανίκα και μένα μ' αρέσει με νεγκάκι. Καρανίκα είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό. Κάνει λάθο. Εσύ έχει κάτσει και στα πόδια τη με νεγκάκι. Και έχει αγγίξει. Φτυχές της προσωπικότητας της Μερέγκας. Είμαι Μελέγκα. καλύτερος από τον Καρανίκα Νομίζω ναι, νομίζω, ναι. καταλαβαίνω ναι. Και στο στρατηγικό σχεδιασμό θα σου είναι καλύτερος. Πέρασε την επετηρίδα ο τέτοιος ο Καρανίκας. Ήτανε πρώτης. κολλητός του Αλέξη. Ρέμπελ μαζί στο σχολείο. Οχο. Οπότε αυτό είναι εισιτήριο για τη συγκεκριμένη παρέα για να πάει μπροστά. Λέβαια. Να πάμε λίγο και στον Καμένο γιατί εκτό από όλα τα άλλα έχει πει και για τους Δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε ούτε τη δημοκρατία, ούτε τους γονιούς μας, τους συνταξιούχους ελληνίδε και Έλληνε που πλέον βρίσκονται κάτω τα όρια της στόχιας. Απλά με αυτό που κάνουμε, του πάμε λίγο πιο κάτω τα όρια, κατεβάζουμε τα όρια για να τους φτωχύνουμε κι άλλο. Όσοι ζήσουν θα αξίζει πραγματικά που ζήσαν γιατί άντεξαν. Οι υπόλοιποι δεν έχει νόημα να ζουν από τώρα. Είναι μια ωραία λογική νομίζω. Σωστό. Απομένει να το πει κάποιο βουλευτής από αυτού του ώρε. Του, του πα, σύριζε, το με κάποιο τρόπο. Σιριζεός, θα του πεθάνουν. Αυτοί, αυτοί θα σκοτώνουν. Επόμενο βήμα να βγουν να... Ε, θα οι καρακώστα και οι υπόλοιποι να, βγουν. <laughs> να σκοτώνουν <χρωτάς>, συνταξιούχοι. <χρωτάς, laughs> <μπα>, <laughs> μου τώρα με αυτό. Κάτι νιώθω ότι θα έχετε την Δευτέρα Θα βασανίσει κανένα συνταξιούχο. Ότι αυτοί είναι φοροφυγάδε, εσύ ω μπαλούρ, αν το βασανίσει, είσαι πίσω. Το έχει καταλάβει από τη βουλευτή, Ναι. Ε, ναι, μα έχουν ξεπεράσει. Όχι, μα έχουν ξεπεράσει, μας έχουν ξεπεράσει, ξεπεράσει το... Και σαν ιδέε και σαν εκτέλεση και σαν χαρακτήρε και σαν ερμηνείε κυρίω. Σαν εκτέλεση, σίγουρα. Ναι, ναι, είναι <laughs> έτοιμοι να εκτελέσουν. <laughs> κλείνουμε αυτή την ενότητα που είχε τίτλο Συνταξιούχη Εκά Η Ελπίδα ήρθε με το ΣΥΡΙΖΑ για τα περήφανα γυρατιά. Με μια παλιάδια καλή όμω διαβεβαίωση. <laughs> Εμεί λοιπόν θα το πούμε καθαρά. Για μας, η επαναφορά των μισθών, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων στην μονιακή εποχή δεν είναι μια λαϊκίστικη εξαγγελία. Είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. Η επαναφορά των μισθών, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων στην μονιακή εποχή Δεν είναι μια λαϊκίστικη εξαγγελία. Ζω με 300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ούτε για γιατρού και φάρμακα. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξει. Επιζώ. Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ δική σα η διαφήμιση. Ήρθε. Από το Σεπτέμβριο. Επειδή ήταν η διαφήμιση. Και είναι αυτή, φαντάζομαι θα του έχουν κόψει και αυτονόητο τον δύο που παίζουν εδώ. Και λέει η κυρία: Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ, μου κόψουν κι άλλο τι συντάξει. Γι' αυτό ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, είναι Και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ να μην τη κόψει τη σύνταξη. Έχει. Τι θα λέει τώρα αυτή η κυρία. Ποιο ξέρει Έχει ναι, ενδιαφέρον. Να το κόβει το χέρι. Έχουμε καλέ μέρε. Έχουμε κοντά μα τον Άριχα Τστεφάνου με αφορμή το ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα προχθέ την Πέμπτη στο Τριανόν, το Δήσι Νόρτε Κού. Που λέγεται Κυριάκο. Ναι, Γεια σου, Άριχα Τσέφαν. Καλό μεσημέρι. Ω δημιουργό έχουμε εδώ. Ω δημιουργό του τέταρτου κατά σειρά ντοκιμαντέρ μετά τον Τετιτόκραση, το καταστρώτηκαν και τον φασισμός ΑΕ. Τα έχουμε χορηγήσει επικοινωνιακώ όλα. Τα έχουμε χορηγήσει όλα νομίζω, Εάρι. Περισσότερα. Από τότε που σα το ζητήσαμε, ήσασταν οι πρώτοι και καταφέρατε. Δεν μα το είχε ζητήσει, ζητήσει γι' αυτό. <χαι> <χαι> Τώρα λοιπόν. Ε... Πάτε, πάτε για δεύτερη εβδομάδα στον Τριανόν, έμαθα. Μα κράτησαν <χαι> για κράτησα. δεύτερη εβδομάδα στη, στην Αθήνα στο Τριανών αλλά ανοίγουμε και σε πολλέ άλλε αίθουσε. Πάμε στο, στον Κορυδαλό, στο Συνεπαράδεισο, στο Λάμπαρτ, στο Βόλο, στη στην Τρίπολη και φεύγουμε από Ιούνιο και για Λονδίνο και Παρίσι, γιατί είχαμε τι πρώτε προσκλήσει και κλείσαμε αίθουσε εκεί. Και διεθνή καριέρα. Ναι. Πες μας λίγο δύο λόγια για το ντοκιμαντέρ ε, Στο ντοκιμαντέρ ουσιαστικά είναι μια απάντηση Σε αυτό που συνέβη εκείνο το περίφημο βράδυ των διαπραγματεύσεων Τις 17 ώρες ναι. Όπου Πέρυσι, κυκλοφόρησε Ακριβώς, κυκλοφόρησε στο Twitter τότε το hashtag This is a coup Που σημαίνει αυτό είναι ένα πραξικόπημα Και ήταν η φράση του Πολ Κρουγκμαν mm -hmm. Η πρώτη μου αντίδραση σε αυτό ήταν να γράψω εκείνη τη στιγμή This is not a coup This is European Union Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μην προσπαθείτε να το δικαιολογήσετε διαφορετικά Και αυτό που θέλαμε να δείξουμε Ταξιδεύοντας από την Ιταλία μέχρι την Κύπρο Και από τη Βρετανία μέχρι την Ιρλανδία Και βέβαια με πολλές ώρες συνεντεύξεων στην Ελλάδα Είναι ότι κάποιοι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τον όρο πραξικόπημα ε, Για να αποβάλουν και τις δικέ τους ευθύνε. Δηλαδή ήρθαν οι κακοί ξένοι και μας επέβαλαν μια πολιτική Εμεί αυτό που δείχνουμε είναι ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι στο εσωτερικό κάθε χώρα που συμμετέχουν είτε ω Πέμπτη Φάλαγγα, είτε γιατί αυτή ήταν η απόφαση που είχαν λάβει πολύ καιρό πριν. Η Πέμπτη Φάλαγγα συνήθω είναι σε όλε τι χώρε ο κεντρικό τραπεζίτη και δεν είναι μόνο ο δικό μα ο Στουρνάρας, είναι ε, Στην Ιρλανδία έκανε ακριβώ τα ίδια, στην Κύπρο έκανε ακριβώ τα ίδια. Ένα σύστημα δηλαδή που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απευθεία και δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο σε καμία χώρα. Ακόμη και αν θεωρητικά ήθελε να ακολουθήσει μια φιλολαϊκή πολιτική Τους εξηγούν με μια επιστολή συνήθω Ότι σε λίγες ώρες θα σας έχουμε διακόψει τη ρευστότητα Θα οδηγήσουμε το τραπεζικό σας σύστημα στην κατάρρευση Την οικονομία σας στο πλήρες χάος Οπότε ξεχάστε οτιδήποτε δίποτε θα μπορούσε να δώσει το κράτος προς τους πολίτες. Οι μόνοι που πρέπει να δίνουν είναι οι πολίτες προς τις τράπεζες. Αυτό, και αυτό είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται ναι. σε όλες τις χώρες. Αυτό, αυτό εδώ το ζήσαμε γιατί τα capital control είναι τα υπόλοιπα. Στις άλλες χώρες που πήγατε πώς φάνηκε ή αποδείχτηκε αυτό. Η Ελλάδα θα έλεγα ότι στην Ελλάδα απλώς δοκίμασαν μαζί ό,τι είχαν κάνει πειραματικά σε πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή, ο ELA ε, υπήρξε απειλή διακοπή και στην Κύπρο και στην Ιρλανδία. Υπήρχε ένα παιχνίδι με τα spread στην Ιταλία, με το οποίο ανατράπηκε ο Μπερλουσκόνη. Δηλαδή, υπάρχουν πληροφορίε ότι ακόμα και κεντρικέ τράπεζε έκαναν μεταξύ του ύποπτα παιχνίδια ανταλλαγή μεγάλου όγκου ομολόγων, ώστε να αυξάνονται τα spread, να ασκούνται πιέσει. Και έτσι είδαμε και την πρώτη περίπτωση τεχνοκρατών πρωθυπουργών, δοτών πρωθυπουργών, που στην Ελλάδα ήταν η περίπτωση. Ε, και προχωράμε βέβαια πέρα από αυτό, πέρα από τα παραδείγματα και το ρεπορτάζ Στο να εξηγήσουμε τι είναι τελικά η ευρωζώνη και το ευρώ Πηγαίνουμε πολύ πίσω, πηγαίνουμε στη συνθήκη του Μάστριφ Για να δείξουμε ότι, και αυτό είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν θέλουμε τη λέξη πραξικόπημα Γιατί πραξικόπημα σημαίνει μια εκτροπή από μια κανονικότητα Ό,τι συνέβη στην Ελλάδα και στι άλλε χώρε είχε προαποφασιστεί, πιστεύουμε Στη συνθήκη mm -hmm. του Μάστερ, Απλώ απλώς στον καιρό της υποτιθέμενης ευδαιμονίας της δεκαετίας του 90 δεν υπήρχε και κανένας λόγος να ανατρέπουν δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Παρ' όλα αυτά είχαν όλα τα εργαλεία και ήταν έτοιμοι να το κάνουν πολλές δεκαετίες πριν, γιατί γι' αυτό ουσιαστικά φτιάχτηκε και η συνθήκη του Μάστερ και το ευρώ, για να μην ξοδεύουν τα κράτη για τους πολίτε και να αποφασίζουν κάποιοι τεχνοκράτες που θα πάνε τα λεφτά. Δεν είναι παράδεισος η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λες με άλλα λόγια, νομίζω πέφτουμε ότι, από τα σύννεφα. Νομίζω δεν είναι, το αφήνουμε ανοιχτό βέβαια, μπορεί Α. κάποιος να το καταλάβει και έτσι. Ε, και ένα άλλο ερώτημα μεγάλο που θέτουμε είναι αν τελικά μπορεί να μεταρρυθμιστεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχουν πολλοί, ίσω κάποιοι καλοπροαιρετά αν και νομίζω ότι αυτοί, Είναι απειροελάχιστοι που έχουν μείνει. Ηλυθιωδό, θα έλεγα. Εγώ. Ναι, που λένε θα το, θα το φτιάξουμε το σύστημα από μέσα. Α. Οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί που μα μιλάνε δεν φαίνεται να αφήνουν κανένα περιθώριο να μπορεί να μεταρρυθμιστεί κάτι που φτιάχτηκε από τραπεζίτε για τραπεζίτες. Και αυτό είναι και ένα κομμάτι που νομίζω έχει κάποια στοιχεία αποκάλυψης. Μα μιλούν άνθρωποι όπω ο Ετιέν Νταβινιόν, που ήταν αντιπρόεδρο τη Κομισιόν και πρόεδρο τη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ και μα εξηγεί ακριβώ. Ποιοι τραπεζίτε και ποιοι διευθυντέ μεγάλων επιχειρήσεων άσκησαν πιέσει για να φτιαχτεί το ευρώ. Οπότε Εγώ. αυτό το να πούμε ότι μπορούμε να το να πάρει ένα άρμα μάχη και να το κάνει τρακτέρ δεν γίνεται νομίζω γιατί πάντα θα έχει ένα κανόνι μπροστά γιατί γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε. Και πάντα με το βάρο που θα ισοπεδώνει το έδαφο. Εγώ δεν το έχω δει όπω το είδε. Θα προσπαθήσω. Ναι, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να έρθω αφού τώρα έχετε άλλη μια εβδομάδα. Παίζετε. Άλλη μια εβδομάδα και ανανεώνονται συνέχεια οι εκπομπέ και οι εκπομπέ σε όλη την Ελλάδα. Οπότε όποιο θέλει να δει που παίζεται μπαίνει στι γνωστέ. Στο site σα, ναι. Όχι στο δικό σα και στα site. Στο site έχουμε το πλήρες νομίζω. Και στον κινηματογράφο, σε εμά θα τα βρει όλα στο δίκτυο δίκτυο. Thisisnotecoupe.com. Καλά να πάει, Άρη. Καλά κουράγια, πάντα τέτοια. Καλό πολύ Και θα τα πούμε. Και στο για επόμενο, και φαντάζομαι, γιατί δεν τελειώνετε ποτέ και εσείς Έχετε όλη δίνει και η κατάσταση, τροφή και ουσιαστική, ουσιαστική τροφή. Ειδικά τα βήματα τη ακολουθούμε. Δηλαδή, τον Τετόκρα ήταν για το χρέο, καταστρώικα για τι ιδιωτικοποιήσει, φασισμό για το φασισμό και τώρα αυτό ήταν ο κοινό παρανομαστή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει απ' όλα. Οπότε, είπαμε να μπούμε πιο βαθιά σε αυτό το θέμα. Έτσι, όπω βλέπω τι εξελίξει στην Ευρώπη, έτσι όπω φαντάζομαι, θα έχει πολλή δουλειά. Από πλευρά καταγραφή, γιατί θα υπάρχει πολλή δουλειά από πλευρά πράξη, ενεργειών και δράσεων. Δεν μπορεί όλο αυτό να γίνει ανεκτό, φαίνεται. Περιμένουμε φουσκώνει, και τα λεφτά. Φουσκώνει, κανένα. δεν μπορεί όλο αυτό από του λαού να γίνει ανεκτό. Και αν κάποια στιγμή υποχωρούν, όλο αυτό. Ε, φε, κάθε μέρα η ζωή σε όλε τι χώρε. Μιλάμε για τη Γαλλία, δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, που είναι η γωνιά. Η Γαλλία δεν περνάει καλά. Οι Γάλλοι δεν περνάνε καλά. Οι, το αύριο του είναι χειρότερο από το σήμερα. Πολύ χειρότερο. Δεν πρόκειται να το αντέξει αυτό κανεί, νομίζω. Η μεγάλη μα ανησυχία απλώ είναι ότι η ευρωπαϊκή αριστερά άφησε ελεύθερο το πεδίο, ώστε αυτό ο γνήσιο Ευρωσκεπτικισμός Μεγάλη συζήτηση. Και στην μεγάλη συζήτηση. Έχει δίκιο. Ποια, και είναι ευρωπαϊκή αριστερά, όμως, ποια είναι η ευρωπαϊκή αριστερά όμω, ποια είναι η ευρωπαϊκή αριστερά, την ψευδεστή καλλιέργησε 40-50 χρόνια πριν. Πρέπει να πάμε λίγο παλιά. Δεν μα παίρνει χρόνο. Έχει, σαν έτσι, η αρχική παρατήρηση. Έχει ένα δίκιο. Όποιο αφήνει κενό, καλύπτεται από άλλον. Αλλά ποιοι είναι, είναι αυτή που αφήνουν το κενό. Α ξεκινήσουμε από τα βασικά, μήπω και, βγάλουμε... και βγάλουμε κάποια στιγμή άκρη. Να σε ευχαριστήσουμε πάντω. Καλά κουράγια και μπράβο για αυτέ τι ωραίε δουλειέ, Άρη. Γεια και χαρά και από εδώ. Ο Άρη Χατσιστεφάνου, συνάδελφό μα, ήμασταν και μαζί παλιά στο Sky, Πάντα ήταν δαιμόνιο. Έτσι έτρεχε. Διαφορετικό από όλου του άλλου, έχει μια σημασία, την έψαχνε αλλιώ. Και να που κατάντησε. Να που κατάντησε. το κατάντησε. <laughs> Κατάλαβε. Να... Να... να τρέχει να... Τα ταξίδια, να, να φεύγει από τη χώρα του, να τρέχει από εδώ και από εκεί να βρει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, διαφορέ με αυτά. Α, δε, όχι πρωί θα πω με αυτά και θα τραβιόμαστε τις Ενώ έχουμε στουρνάρες και και κάνουν τη δουλειά Αυσιαστό. Και αλλάζουμε τους Τσίπρες και τους Σαμαράτς. Έχεις, Έχεις δίκιο, δεν έχω δίκιο. Εδώ είμαστε σε αυτό Στο αληθινό ραδιόφωνο Λοιπόν ε, έχουμε διαγωνισμό ναι. για ταξίδι Όχι όχι έγινε Φυραζιέρα. Έγινε Δεν δε θα ξαναγίνει Ένα στο κέντρο τη Αθήνα, Το Free Zone Στην σκουφά, νομίζω. Free ε, free thinking, ζώων. Ζώων, ζώων, ζώων. Zone Zone Νόμιζα ζώων. Όχι, ρε. Ε, μέσα στα πολλά που κάνει, ε, αποφάσισε να παρουσιάσει ένα βιβλίο που είχε θέμα τη Μακρόνισο. Και διοργάνωσε μια εκδρομή στη Μακρόνισο. Και πήγαν εκεί κάποιοι αναγνώστες Πελάτες του, δεν έχει σημασία, όποιοι ήθελαν να πάνε, εμπά περιπτώσει. Και ε, να γίνει παρουσίαση στη Μακρόνισο. Να σαν ιδέα, δεν το και κακό. Αυτό που έκανε μια ανάρτηση αμέσως μετά για το πώς πέρασαν στη μακρόνισο και βάλανε και μια φωτογραφία για να δείξουν και για να κάνουν τους ανθρώπους που πήγαν εκεί να νιώσουν πραγματικά σαν μακρονισιώτες ναι. έφτιαξαν ένα μενού εξορίας Του μοίρασαν φαγητό επειδή έκατσαν πολλέ ώρε. Γιατί το να πα στη Μακρόνιτσο δεν είναι υπόθεση μια-δυο ώρων. Περπάτησαν κιόλα όπω λέει 16 χιλιόμετρα, τα μέτρησαν. Τέλο πάντων και έχει. Του στην Κίνα, θα πα, θα πα Ένα α, πια, θα πιατάκι, θα φας. delivery, αυτά που είναι από φελιζόλ, τα άσπρα Ωραία. που κλείνουν. Με μια ροζ κορδελίτσα καρό. Τι γλυκό, yeah. σαν oh. πηγαίνει εκδρομή. Και έχει απάνω γράφει μενού εξορία. Δευτέρα, φασόλια σούπα, 140 γραμμάρια, ρέγγα. Αυτά υποτίθεται τα οι εξόριστοι εκεί. Ναι. Ή φυλακισμένη. Χόρτα, ραδίκια ή κουνουπίδι 400 γραμμάρια, ελιέ 50 γραμμάρια. Την τρίτη, κοιμά κατεψυγμένο. 100... <laughs> σταμάτα, έτσι λέει. Κατεψυγμένο, όπω λέει. Δεν ξέρω, <laughs> αυτό σύμφωνα με το concept αυτό 120 γραμμάρια, μακαρόνια 85 γραμμάρια, δύο αυγά. <laughs> <laughs> Την τετάρτη, ρίζιου σούπα. Αυτό είναι το μενού εξωρία. Μη γελά. <laughs> Παιδί μου, θερμίδε είναι αυτό παρόλα αυτά. <laughs> <laughs> Μπάμνι κονσέρβα το Σάββατο. <laughs> <laughs> Κρέα βραστό 150 γραμμάρια. Λίποτα. Είδες και, και, και κάνει μια ανάρτηση, βλέπω εδώ που γράφει, Μακρόνισο. Γράψαν τι εντυπώσει του μετά. Μια συγκλονιστική εμπειρία ενάντια στη συλλογική λύθη του διχασμού που κάθε νεοέλληνα πρέπει να ζήσει για να ξέρει. Ποιο δίχασε. Την εμπειρία τέτοιου Ποιο <laughs> δίχασε στη Μακρόνισο. <laughs> δηλαδή, <laughs> γιατί λέει, εκτό από το γλυκό θυμαρίσιο μέλη του Κωνσταντίνου, το τελευταίου μοναδικού φύλακα του νησιού, παίρνει μαζί σου και μια πικρή γεύση τη κατάρα που κουβαλάει η μα η Μακρόνησος που εκεί, εκεί οι ταγματασφαλίτες συνεργάτες των Αζί και το κράτος τη δεξιάς Γιατί, μάζεψε τους κόσμο, κομμουνιστές δηλαδή. και όσους αγωνιζόντουσαν είναι κατάρα τη φυλή. ξαφνικά κάποιος καταράστηκε και έκλεισε κάποιους και βασάνιζε αυτούς ενώ ο Βασανιστή δεν είχε κατάρα Δηλαδή, Ά, ωραία τι θες να πάμε τώρα και Ά, στο ΕΑΤ Εσά μέσα να κάνουμε να δούμε πως βασανίζονται Όχι θα έπρεπε για να είναι, να είναι Σοβαροί ετούτοι εδώ πέρα από το μενού εξωρίας Που γελάει η κοινωνία και έχουν ξεφτιλήσει Τα πάντα ετούτοι εδώ Να παίρναν και 5-6 κομμουνιστές Να τους βασάνιζαν επιτόπου Α, πάνω Να ευκαιρία. τους δίναν τις πέτρες να ανεβαίναν στους λόφους Και στα, στον κρεμό στο όλιο πύρι Για να είναι πιο ωραίο, γιατί δεν το κάναν και έτσι. Να, χαρούν εκεί οι που πήγαν εκεί να κάνουν μια εκδρομή να νιώσουν μακρόνισο Ζήσαμε εξ Πάμε εξόριστο. μακρόνισο. Πάμε, μακρόνισο. Πάμε εξορία. Με και Με, με σαν... Σαν... Πέτρα είναι. είναι. δεν έχει όρια. Είτε στο πολιτικό επίπεδο είτε στο άλλο. Από το το κοιμά το που τον είχαν, σε ποιο φρόσκα. Δεν ξέρω, άμα δει μενού εξωρία με καρό κόκκινο. Κόκκινο όμω, καρό κόκκινο κορδελάκι. Τελεφερά το πήγε. Πέρι, π... Ναι, σαν το ναι, να το, το έχει πάει που... Τελεφερά και το έχουν παραγγείλει σε εταιρεία γιατί έχει και τη μάρκα τη εταιρεία. Εξωρία το, diet. στη Μακρόνισο. Ποιο το σκέφτηκε όλο αυτό, Γιατί είναι άρρωστο. Όποιο το σκέφτηκε και το έστεισε έτσι, είναι αρρωστημένο μυαλό αυτό το πράγμα. Κάπω. Λοιπόν, ενδεχομένω θα ήθελε να αποδομήσει όλο αυτό, αλλά τέλο πάντων. Α πάρουμε τουλάχιστον μέσα από ένα τραγούδι τι εικόνε του τι γίνονταν κάποτε στην Μακρόνισσα. Κάλο ανήχωρη, το θόνατο. Μέχρι τη στην αγάπη τη γη. μητέρα Μάνα. Pan mi fory zonasto. Męgalia po prostu na czele z kolei z Στο τέλο, να βάλουμε κάτι ενωτικό, Βεβαίως. γιατί όλα αυτά είναι η κατάρα τη φυλή που μα διχάζουν. Πρέπει να εφαρμοστεί το μνημόνιο. παλιό Ναι, αλλά το λέει τούτο το μνημόνιο, το λέει ο Τσίπρα, ο αριστερό. Μπορεί να έχει και κάποιοι μακρονησιώτε μέσα εκεί, αν υπάρχουν παλιοί. Το λέει όμω και ο πρόεδρο του ΣΕΒΟ, κύριο Στοδωρή Φέσας Εφόσον η εφαρμογή του μνημονίου γίνει πιστά από την πολιτεία. Η εφαρμογή του μνημονίου γίνει πιστά από την πολιτεία. Και εφόσον υπάρξουν και αναπτυξιακά αντίβαρα στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τότε νομίζω ότι μπορεί όντω να υπάρξει και η, και η επιχειρηματική άνθηση. Καταλαβέ. Γιορτάσουμε. Χωρό. Τι εφαρμογή του μνημονίου. Ο πρόεδρος το λέω σεβ. Άρα για να το λέω ο σεβ, ο δεν γι... είναι καλό για το. Τη πλειοψηφία, μου πώ είναι εδώ. που είναι και στα Panama Papers, νομίζω, ε, Δεν έχεις σημασία. θα, θα, θα μανιό δώσει. Κλείνουμε με ένα τραγούδι για τον Τζίπρα. Όλοι οι συνταξιούχοι, κυρίω όσοι παίρνετε κάσκι, πρέπει να το επιστρέψετε. Σηκωνόσαστε και χορεύετε προς τη Μην του Αλέξη. Γεια σα. <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> στη Ιλιακά θα να Ελλάδα Και, στεριά, και θάλασσα, να ξανά να φερείς σου Λεβέντι Αλέξη, πρώτη Αλέξη. Nie. <laughs>